Αποστολή φρέν, καλημέρα. Γεια σου φρέν. Γεια, Καλά. Από το μαύρο τη έχω παρμένο μαζί με την αγκόρνουλα μου εδώ. Πες μια χαλημέρα. καλημέρα. Καλημέρα, Αποστολή, τι κάνεις? Καλά είμαι, αγκόνα, όλο και μεγαλώνει, ακούω εγώ. Ωραία, να σου πω, αφήξε φθήλε ο Πορτοσάλτες. Σα παρακαλώ. Ο υπουργό τη Ξεφθήλα. Α, υπουργό, πε, ναι. συνέχεια. Ποιο είναι υπουργό δεν πάει και το μυαλό μου, ναι, βοηθήστε, ναι. βοηθήστε λίγο. Πείτε μου α, β, γ, λ, δίδια, πει. Έχουμε υπουργό Είναι καθώς λέει εγκόνο, μάθω άσου τώρα γιατί δεν μπορώ να το φιέσω Ναι άσου και το παιδί θα μάθει περίοδο Εντάξει, γεια Και... καλό καλό κεράκι. Γαμίνη σε Μτσοτάκι. Καλό καλό κεράκι. Γαμίνοι σε μισοτάκι. Δικό σα. Να είμαστε. Πολύ επιτυχημένο μοιάζει. Πού είσαι σήμερα σε πιο κόμμα καιρό έχουμε να μιλήσουμε έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όχι, μου πάντα στο κασελάκι. Αυτό θα είναι φέρα του σερίζει, τι πριν ουρά είναι αυτή. Α, παραμένει. Παραμένο, λέει. Όχι, Ας επειδή πέρασε... έχει <χει> πάει στον μπάτο. Καλέ θα έρθει και εσέσε σε λίγο πλάκα. Το βασιλάκι, άντρε, το στόμα ναι. σου. Όλοι φοπστέ είμαστε. Τη ζωή δεν έσκεφε σε καθόλου ει. Και βέβαια. Όχι. Εύχομαι κάποια στιγμή, αν η ζωή πεταχτεί τόσο πολύ, να μην πούμε μητσοτάκι λέμε και κλαίμε. Έλα να ηρεμήσουμε λίγο με τη ζωή. ναι. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται και πολύ δημοκρατικό λεπτό Κάτι μου κλωτσάει λοιπόν. Πάμε σε κασελάκι που μυρίζει δημοκρατία. Για πάμε λίγο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Πάντα πίστευα ότι αυτό το 41% ήταν προϊόν με τα πρέτετορ, με τα τέτοια ανοθία τέλο πάντων. Αυτό βγήκε με ανοθία στι εκλογέ του κόμματό του, έτσι. Νόμιζα ότι έκανε το ίδιο και για τι εθνικέ εκλογέ. Και λοιπόν, μετά από αυτό, όλα αυτά που βλέπω στην Κρήτη, δηλαδή το γένα, που έχουν βοσκοτόπια μέχρι και δεν ξέρω κι εγώ πού, παραμονέ εκλογών μπλοκαρίστηκαν, λέει τόσοι. Τι δεν έχει αποδείξει ο Μητσοτάκη ότι έχει βοσκοτόπια. Δεν έχει αποδείξει ο ότι έχει πρόβατα που παρακολουθούν, που το ψηφίζουν. Ένα, δύο, Τρία. Όχι, ναι. δεν πρέπει να επιδοτηθεί γι' αυτό. Δεν το περίμενα τόσο πολύ όμω. Έλα δεν το περίμενε. Τώρα εσύ που δεν το περίμενε, όχι αυτό. Α, ναι, είναι και αυτό, εντάξει. Είναι πολύ η μισή ντροπή δική του και η άλλη μισή δική του. Ναι, να τα μοιραζόμαστε αυτά τι ντροπέ. Επίση, στο σημείο που του περνάει όλου προϊόν, Κορδέλα, εκτό από τον άρχοντα του Ζεμπέκικου, αυτόν Άστον, να του πω ότι κάποια στιγμή θα οριμάσουν οι συνθήκε και ούτε και το θα είστε Και πάλι δηλαδή πάλι χάλια θα είστε. Πάλι θα σα είχε προσπεράσει. Oh, Νόμι, μην βιάζεσαι, μην θα ήθελε. Λε, μωρέ να είτε. <ΠΠΟ> Ράψου, εμεί οι ίδιοι ακονίζουμε τα κονσερβοκούρια. Απάπα, παναγίτσα μου, κάτι που θα παίζουν. Εντάξει, και αυτό που έλεγε την Παρασκευή, αυτό για τον Αντρουλάκη και τον Πουχέσα. Ο τελευταίο που συγκυβέρνησε με τον κύριο Μισοτάκη, τον μπαμπά, είναι το κουκουέ και όχι το Πασόκου. Ρε, θυμιο, δεν εννοούσα όλη τη Νέα Δημοκρατία που ντέ και καλά οι συνηπάρξαν με τη Νέα Δημοκρατία και μπουρδες. Εννοούσα το μυτσοτάκι με το μυτσοτάκι. Δεν έχει συνηπάρξει ο τέτοιο. Είναι εχθροί. Άντε, υπερασπίστηκα τώρα για το μαλάκι. Άντε, το κινήσω. <χωρ'> Άμα, εκεί με έφτασε ο θύμιο, ναι. Τέσσερα, <χωρ'> πέντε, <5, χωρ'> <6, χωρ'> <5, 6. χωρ'> Κάντε αποστολή. Έλαρέ. Λοιπόν, η γηγή αντιουλυμιακό εδώ. Έχουν νέο όνομα. Υπάρχει τέτοιο. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τι κάνει στο μπάσκετ θερευαι. Τροπεί. Ρε. Τι κάναμε στον μπάσκετ, Νικήσαμε. Το τελευταίο τρίλεπτο να πούμε δεν βλέπω ήταν. Δηλαδή κάπου όπαν. Καλά, δεν κρίθηκε ο κόνο στο τελευταίο τρίλεπτο. Όλη τη διάρκεια μπροστά ήταν ολυμπιακό και με 20 πόντου. Όλο το μπάσκετ το τελευταίο τρίλεπτο είναι, λοιπόν. Και εγώ σου μιλάω, είπαμε σαν υγηή αντιουλυμιακό. Τι ψάχνει να βρισκό. Δεν υπάρχει αυτό που λέει. Ένα, αυτό, δεύτερο. Εκεί που λέει Λουκά, πες, αυτοί, Δεν είσαι καθόλου καλά. Διακρίνω μία αγανάκτηση από μέσα του εκτό να ακούγεται άλλο ένα θόρυβο. Κάπω έτσι, εγώ είμαι και το αποκλείω. Ακούγεται γιατί το βάζει συχνά και αν το προσέξει κάποιο, ακούγεται έτσι. Κακό όμω, κακό, κάκιστα το ελενάκι. εγώ δεν το προσέχω πως θα έπρεπε. Είμαι και νεό ατράπη. Περιφερόμαστε Έ... σωστά. Έχει ένα δίκιο, με συγχωρεί, το τίμιο. <Τεστονίμιο> δεν είμαστε καθόλου καλά, παγιοκουμούνια <Τεστονίμιο> <Τεστονίμιο> <Τεστονίμιο> υπέροχα. <Τεστονίμιο> <Τεστονίμιο> <Τεστονίμιο> <Τεστονίμιο> <Τεσ Ποιο είναι η Επαναστάτρια, είσαι Έχω πόλεμο εναντίον τη. Είσαι η κολοκotρόνη. Τόδωρε, τόδωρα, εσύ είσαι. Σε ένα σαλίδι, σε ένα παλιοκουμούνι. Γκέι, ντροπή σου γκέι, άρρωσε, ανώμαλε. Μπαρμπαγιάννη, παλιοκουμούνι, αριστερέ, ναρχοκούμουνο. Είστε το τρίτο. Κουνούμαλο, τελ... μπορεί να με πει κουνούμαλο, σε παρακαλώ. Είσαι... Ανώμαλο και κουμούνι είναι κουνούμαλο, πε το. Αποστόλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Θε γιατί παίρνω. Δεν την αντέδρα. Δηλαδή ακούμε τη Λουκά τώρα, θα κάνουμε μετό. Ε, Πώς... ε, κάτε και ένα μετό. Την ιδρεσή. Κάντε και ένα μετό μια φορά. Μ' αρέσει να με βρίζει, Μάρκο. Στο βόθρο τη. Μ' αρέσουν οι βρισιέ. Τι αρέσει να με βρίζει. Τι αρέσει να σε βρίζει. Έλα τώρα, εντάξει, Αποστολή. Ναι, αλλά μα... άντε τώρα να μην μπω. Μην πει. Δεν θέλουμε να σε βρίζει. Σάρα πάμε και δεν θέλουμε να σε βρίζει. Εντάξει, σκέψε όμω και εμένα. Μπε και στη θέση μου που μου αρέσει που με λέω ανώμαλο. Εντάξει, αν είναι έτσι θα υποχ Το Αν θες να με πεις κάτι, να με λε κουνούμε άλλο, μπορεί. άκου όνομα, α Κουκουβάγια χειρόνα Ιταλικό. Πού να ξέρει Ιταλικά εσύ τώρα. Αραπιά άτι βόλια Τι είναι αυτά και νου Ιταλών. Οι Ιταλοί ήδη κάνουν σύμπραξη με το Τούρκου για τα όπλα. Και εμεί λέμε στην ΕΟΚ να μην συνεργάζεται η όπλα. Ε, μα τώρα, παιδί μου, πράγματα δεν βλέπει. Δεν μα επιτρέπουν ούτε την Αμόχω. Τίποτα. Αγύρω. Ούτε στην Αμόχω. Ούτε είναι ο να πλησιάσουν και του βάλανε στην ΕΟΚ να κάνουν συμπαραγωγή όπλων. Α τώρα που είναι και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο τώρα, δεν ξέρουμε. Και οι κάτω το μοναστήρι που είναι το Το, το οξύ εκρηκτικό πρόβλημα το στεγαστικό. Δεν θέλουν να κάνω πενταόροφε και εφταόροφε πολυκατοικίε. Το Μενίδη που είχαμε τον Ήρωα στη Σαχαρνέ το μετρο. Το Μενίδη δεν έχω φίλους μόνο γνωστού. Θα τα κάνουν 7 όροφη και 5 όροφη πολυκατοική να μπει ο κόσμο μέσα από το στεγαστικό πρόβλημα. Και τι άλλε περιοχέ του, μάλιστα. Δεν ασχολούνται, παιδί μου, δεν, δεν του νοιάζει ναι. που θα μείνει ο κόσμο. Του νοιάζει πώ θα διώξει Πώς τον, θα κόσμο. Θα Πώς τον κόσμο. Πώ θα γίνει Πώς. φτηνό το ενίκιο. Τίποτα, να του. Ναι, μόνο ο στο ελληνικό για ε, το. Θα... είναι. Για του Σαουδάραβε. Άσε με τώρα, έχω τα νεύρα μου, <laughs> έχω και αυτά. <laughs> λοιπόν, έλα να είστε καλά. Λά τα κόμματα κι εγώ καλό μήνα, καλό καλοκαιρινό. Γεια, για. Πρώτη φορά που το κλείνουμε κανονικά. Γεια. Ήλε amores ta mata pia Γεια σου, πώ είσαι καλά. Γεια, yeah, είμαι καλά. Ωραία, βαλέση. Έχω καιρό να σε ακούσω, να μιλήσουμε βασικά. Θέλω να πω για τον Μακρόν. Φαίνονται καθαρά τα δύο χέρια τη Μπριζίτ να χτυπούν στο πρόσωπο τον καλό πρόεδρο. Αλληλεγγύη του Μακρόν που έφαγε το ξύλο. Που είναι παντόφλα, ναι, εντάξει. Ξύλο τώρα. Yeah. Κανονικά έπρεπε να την καταγγείλει, να τελειώνουμε. Να πάει και του μη βεβαίω, αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι γατάκι μπροστά μα. Ο Καραμαλής έχει φάει ξύλο, πολιτικό ξύλο, έτσι. Επειδή έγινε και αυτή τώρα η Εκσταστική Επιτροπή. Ο Κάτις έχει φάει ξύλο. Ο κόλλης τρώει ξύλο από την τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε και δικά μας παραδείγματα που έχουν φάει πιο πολύ ξύλο. Όχι αυτό τώρα ο λαπάς. Ναι, εντάξει, απλά είναι γάλι είναι λίγο πιο ευαίσθητη αυτή. Εμείς είμαστε σκληροί. Ναι, ναι, Η Γάλλοι τώρα τίποτα, τίποτα. Τέλος πάντων. Εσείς πώς είστε, όλα καλά? Όλα καλά. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον. Αποστολή, η στάνιχτη ακρόαση. Έχω εδώ ένα πελάτη από το βόλο, τον κύριο Γιώργο, και μου λέει τα καλύτερα για τον Μπέο. Ρεκουρέτα, ρε ρε κουρέτα. Ρε κουρέτα, δηλαδή πε σου κύριε Γιώργο. Λε. Εδώ πέρα μου λέει έχει κάνει το βόλο μονακό. Μονακό. Ε θέλω να κάνω το βόλο μονακό. Αυτό και το χρησιμοποιούμε, είναι καλό το μονακό, χάλια είναι και στον μπάσκετ έχασε. Ε, μα το δικό μα είναι πολύ καλό πάντω. Πολύ καλό, μπράβο. Ο Μπέο σα αξίζει. Για τον Μπέο είστε. Ε, για τον Μπέο καβάλα όμω. Πέντε καινούργια ξυλοδοκία σε τέσσερα χρόνια γίνανταν. Να είναι καλά οι ανάγκοι. Να είναι καλά. Αυτά τα ξενοδοχεία σα μοιράζουν αφού... ε... κέρδη πως... από το μέρισμα? Από τότε που είχαμε του γραβαντάκιδε και δεν βρέθηκαμε προκοπή, με, με τον Μπέο βρήκαμε ανάπτυξη. Μπράβο. Κάτι κρυμμένη θα ήταν, γι' αυτό τι βρήκατε. Αποστόλη το μισοτάκι τον βρίζει όμω. Ε, ναι, εντάξει, δεν είναι θα τον Μπέο. Ο Μπέο είναι ικανό. Ο, ο είναι ικανό. Ποιο είναι ο Μισοτή. Ποιο είναι εγώ. Λοιπόν, διαμάντη παίρνει και εσύ σήμερα. Διαμάτι. Να σου πω. Βάλε διπλή τα ρήφα, δικαιολογήσε. Όχι, τριπλή εγώ. Έχω το τσιπάκι εδώ, τριπλή του χ Αυτό και αν είναι ρε μαλάκα. Δεν το άκουσα καθόλου στην εκπομπή σήμερα και δεν ξέρω τι έχει πεθεί. Αλλά ξέφτιασα αν λέω στα 10 λεπτά τα τελευταία. Αυτό και αν είναι δεν Αυτό Κανεί δεν έγινε ρε μαλάκα. Κανένα δεν είπε τίποτα για αυτό που είπα για του δημόσιου υπαλλήλου. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ρε μαλάκα. Α, τώρα σε τρώει, τώρα θε να λένε. Όχι, να λένε, αλλά να μη σε κράσουνε. Νούμερο. Ε, αρχίδι, είπα όχι, δεν του προσωπικού, δεν καταλαβαίνει. Ελληνικά δεν ξέρει, ρε μαλάκα. Mm. Τι είστε, Αλπανό, δεν ξέρεις ελληνικά. Α, και η Λουκά τα ίδια μου λέει. Λε όντω α... να μην ξέρω. Δεν <laughs> θα το φτιάξω. Ε, φτάξω. Ρε, μαλάκα, εγώ θέλω να διορθώσει κάτι. Γιατί το παλικάρι εκείνο που με έβρισκε, όντω που είπε για τα αμαία, Εγώ δεν εννοούσα κοροϊδευτικά τα αμαία, μαλάκα. Αυτό δεν το διόρθωσε, ρε που. Γιατί με κάνουν οι άνθρωποι ότι είμαι συχαμένο και ελληνό και σαπάκι. Ε Ήθελα να ε, δεν το βγάλες, ρε, Έχει ο να θεωρεί ότι εγώ έχω κάτι μετά, μια πούμε. Είναι δυνατόν; Τι είσαι; Εγώ, εσύ. Ε, ναι, ρε, εγώ το είπα. Ε... Εσύ έτσι κι αλλος. τώρα μαλάκα, βρότα &[en] του λόγου, ρε μαλάκα. Πώς άση το... πως του, του λόγου το είπα μαλαίκα. Κατά αμαία προ Θεού, εγώ έχω και στη γειτονιά μου και τα παιδιά τα. Έχει και φίλου ε... αμαία και ξέρει, σα ξέρω εσά. Ρε αρχίτη, εγώ συναγείω άνω στην Αγία Παρασκευή στην Πάνω Πλατεία Μαλάκα. Α, να, από εκεί είσαι από τώρα έρχομαι. Α, ε, έρχομαι με δύο παπάκια στον κυλοφάναρα, έρχομαι. Εσύ Μαλάκα, δρε, Να πω εγώ να των αμαία. Ντροπή μου, ρε φίλε, και ξεφτύλα μου και καλά έκανα. Αυτό λέμε και εμεί. Ντροπή σου και ξεφτύλα σου και είσαι ξεφτύλα και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, τον πούλο, γεια. Το άνθρωπος με έβρισε κατά λάθο, δεν κατάλαβε ότι το βρίσκο. Τέλο πάντων. Και άλλοι κατά έτσι προς περάσπιση του, κατά λάθο σε Δεν θέλανε. Δεν είχαν και πρόθεση, καν. Κρέπου στράκια, όλοι οι δημοσιοί έτσι, Στου δημοσιοί δεν έχει πάει κανένα σε υπουργείο μεταφρώνου μαλάκα να κάνει μεταβίβαση και να μην θα να, να στο ΙΚΑ. Έλα τώρα, σε δεν λίγο, Α Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα.